Στοίχη 14-21, θεραπεία του σελυνιαζωμένου νέου. 14. Και όταν ήλθανε στο πλήθο πλήθος του λαού, τον εμπλησίασε κάποιο άνθρωπος που εγονάτισενε μπρός του και έλεγε 15. Κύριε, δείξε έλεος και ευσπλαχνίαν εις το παιδί μου, διότι σελυνιάζεται και υποφέρει άσχημα, αλλά και κινδυνεύει τον έσκατον κίνδυνων διότι πολλές φορές και στη φωτιά πίπτει και πολλές φορές στο νερό και κινδυνεύει έτσι να καεί να πνιγεί. 16. Και τον έφερε στους μαθητάς σου και δεν οι να τον θεραπεύσουν. 17. Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπεν «Ω γενεά που τόσα θαύματα είδες και είσαι ακόμη άπιστος και από την κακία σου είσαι διαστραμένη. Εω πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σα ανέχομαι». «Φέρτε τον μου εδώ». 18. Και επέπληξαν αυτόν ο Ιησούς και βγήκε από αυτόν το δαιμόνιον και θεραπεύθη το παιδίον από την ώραν εκείνη. 19. Τότε, αφού οι μαθηταί επλησίασαν ιδιαίτερο στον Ιησούν, είπων διότι εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε το δαιμόνιον αυτό» 20. Ο δε Κύριος τους είπε «Επειδή σας λείπει πίστης, διότι αληθώς σα λέγω, Εάν έχετε πει στην Θερμίνη και σφοδράν σαν των μικρών σπόρων του συναπιού, θα ήπειτε στο βουνόν αυτό πήγαινε απ' εδώ εκεί και θα μετακινηθεί, και τίποτε δεν θα είναι αδύνατον εσά. 21. Αυτό δε το είδο των Δεμόνων δεν βγαίνει από τον άνθρωπο που έχει καταληφθεί από αυτό, παρά με προσευχήν συνεδομένη και μενιστεία, ώστε η προσευχή να γίνεται με διάνοιαν, όσο το δυνατόν ελαφροτέραν και περισσότερο προσιλωμένη στον Θεών.